Στίχη 17 40 αναταραχή των Ιουδαίων και σύλληψης του Παύλου. 17. Όταν δε φτάσαμεν εις Ιεροσόλυμα, μας εδέχθησαν οι αδελφοί με τα χαράς. 18. Την άλλη δε ημέραν εισήλθεν ο Παύλος μαζί με οι μάση την οικία του Ιακώβου προς συνάντησήν του και ήλθον εκεί και όλοι οι πρεσβύτεροι. 19 και αφού του συσπάστη εξέθεσε και συγχρόνως εξήγησε εν προς εν εκείνα τα οποία επίησεν ο Θεός μεταξύ των εθνών δια της αποστολικής του διακονίας και δράσεως. 20. Ούτι δε, όταν ήκουσαν την έκθεση αυτήν, εδόξαζον τον Κύριον διόσα είχον κατορθωθεί και είπων προς Αυτόν. «Βλέπεις αδελφέ, πόσον μεγάλος είναι ο αριθμός των Ιουδαίων που έχουν πιστεύσει στον Κύριον» και όλοι αυτοί με τα ζήλου υπερασπίζονται το κύρος του νόμου». 21. Επληροφορήθησαν δε και σχημάτησαν την πεποίθηση ενδιασέ ότι διδάσκει όλους τους Ιουδαίους που είναι διασπαρμένοι και κατεστημένοι μεταξύ των εθνικών να αποστατήσουν από τον Μωσαϊκό νόμων λέγονεις αυτού να μην περιτέμουν τα τέκνα των ούτε να πολιτεύονται σύμφωνα με τα Ιερά Έθιμα των Ιουδαίων. 22. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει τώρα» Εν πάση περιπτώσει θα συναχθεί πλήθος χριστιανών εξιουδαίων, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες. Και το πλήθος αυτό πρέπει να το ικανοποιήσεις και να διασκεδάσεις από αυτό τα σκακάς αυτάς υπονίας που έχουν διασέ. 23. Κάμε λοιπόν αυτό που σου λέγομεν. Έχωμεν τέσσερα άνδρας που έχουν τάξει μον επί του εαυτού και διατηρούν τα στρίχα στι κεφαλίστων για να τα αφιερώσουν στο θυσιαστήριο, και εγκρατεύονται όπω ορίζει ο νόμο περί ναζιρέων. 24. Αφού παραλάβει μαζί σου τούτου, κάνε και εσύ μαζί με αυτού του ορισμένου υπό του νόμου αγνισμού, και πλήρωσε δι' αυτού τα δαπάνε που θα χρειαστούν δια τη θυσίας, ε οποία πρέπει να γίνουν, για να ξυρίσουν οι άνθρωποι αυτοί τα σκεφαλάστων. Κάμε αυτό και θα μάθουν τότε όλοι ότι εκείνα που έχουν πληροφορηθεί διασέ είναι ανυπόστατα και ότι και εσύ βαδίζεις και συμπεριφέρεσαι φυλάτων των Μουσαϊκών νόμων. 25. Όσον δαφορά τους εθνικούς που έχουν πιστέψει ημισι οι ίδιοι στείλαμεν επιστολήν αφού ελάβομαιν απόφαση να μην φυλάτουν αυτοί τίποτε από τα στυπικάς αυτάς και τελετουργικάς διατάξεις του νόμου, όπως είναι και περί Ναζιραίων παρά μόνο να προφυλάσσονται αυτοί από το ειδωλόθητον και το αίμα και το πνικτόν και την πορνεία. 26. Τότε ο Παύλος, αφού παρέλαβε την επομένη ημέρα τους τέσσερα Σάνδρας, εισήλθεν στο ιερόν και υπευλήθη μαζί με αυτούς εις τους διατεταγμένους αγνισμούς και έκαμεν εις πάντα εν τον συνηθισμένη συνηθισμένην διακήρυξην περί του χρόνου, κατά τον οποίο συνεπληρούν το του αγνισμού και καθαρισμού, έως ότου προσεφέρθη καθορισμένη θυσία διένα έκα στον εξαυτόν. 27. Όταν δε επρόκειτο να συμπληρωθούν επτά ημέρε που παρενέπιπτον από την διακήρυξη μέχρι τη τελικής ευχή και καθάρσεως, οι εκ οι Ασίας Ιουδαίοι, οι και αναγνωρίσαντες τον Παύλον εν το Ιερό, συνετάραξαν και εξεσήκωσαν όλον το πλήθος και έβαλον τα σχήρας σε αυτού. Φωνάζοντες. 28. Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθάτε. Αυτός είναι ο άνθρωπος που διδάσκει όλους εις όλα τα μέρη εναντίον του Ισραηλιτικού λαού και εναντίον του νόμου και του τόπου αυτού του Ιερού. Ακόμη δε και Έλληνας εισήγαγεν στον των ιερών και μόλυνε τον Άγιο του των τόπων. 29. Έλεγον δε το τελευταίο αυτό. Διότι είχαν ήδη πρωτύτερα μαζί του εις την πόλη των τρόφιμων, των εφέσιων, περί του οποίου σε ενόμιζον ότι τον εισήγαγε ο Παύλος στο Ιερόν. 30. Και ταράχθη όλη η πόλης, και έγινε σιροίτου του λαού και αφού συνέλαβαν τον Παύλον, τον έσεραν έξω από το Ιερόν και κλείστησαν αμέσως σε θύρε, για να μην έμβει πάλι ο Παύλος στο το Ιερόν και ευεβηλωθεί ο Ιερός τόπος από το αίμα του 31. Ενώ δε εκείνοι ζήτουν διακτυπημάτων να τον φωνεύσουν, ήρθε μήνυμα στον των χιλίαρχων του ρωμαϊκού τάγματος ότι ολόκληρος η Ιερουσαλήμ βρίσκεται εν συγχύση και ταραχή. 32. Την ιδίαν στιγμή αυτός, αφού παρέλαβε στρατιώτας και εκατοντάρχους, έτρεξε κάτω προς αυτούς. Όταν δε αυτοί είδον των χιλίαρχων και τους στρατιώτας, έπαυσαν να χτυπούν τον Παύλον. 33 Τότε αφού επλησίασαν ο χιλίαρχος τον συνέλαβε και διέταξε να δεθούν οι του με δύο αλύσεις ώστε το ένα χέρι του να είναι δεμένο με το χέρι ενός στρατιώτου και το άλλο χέρι με το χέρι άλλου στρατιώτου και αφού αλυσοδέθη ο Παύλους ηρώτα ο χιλίαρχος το πλήθος ποιος να το αυτός και τι είχε πράξει 34. Άλλοι δε άλλα εφόναζαν μέσα στο πλήθος επειδή δε ο Χιλιαρχό δεν είναι το ένα του θορύβου να μάθει βεβαιόν τι, διέταξε να οδηγηθεί ούτω ει το μόνιμο στρατόπεδο του Φρουρίου. 35. Όταν δε ήλθε στα σκαλοπάτια που οδήγουν στο το Φρούριον, εξαιτία του τριμόγματο του όχλου που όρμησε κατά του Παύλου, εναγκάστησαν οι στρατιώτε να τον σηκώσουν στα χέρια των και συνέβη ούτω να βαστάζεται ο Παύλο από του στρατιώτε. 36. Και έγινε αυτό. «Διότι κολούθη το πλήθος του λαού και φώναζεν, αφάνισέ τον από την γη». 37. και όταν ο Παύλος έμελε να εισαχθεί στο στρατόπεδο, λέγει στον χιλίαρχον ελληνιστή, «Μου επιτρέπετε να σου είπω κάτι». «Ο χιλίαρχος δε είπε τότε». «Γνωρίζεις λοιπόν να ομιλήσεις την ελληνική γλώσσα». 38. «Περίεργον, δεν είσαι εσύ ο χιλιαρχος δε ειπε τοτε γνωριζεις λοιπον να ομιλήσει την ελληνικη γλωσσα 38 περιεργον δεν εισαι εσυ ο που δεν ήξευραν ελληνικά». «Και ο οποίος πρώτων ημερών αυτών εξεσήκωσε και έβγαλε εις την έρημον τους τέσσερας χιλιάδας άνδρας που ήσαν οπλισμένοι με δολοφονικά ξυφίδια. 39 εννέα», είπε ο Παύλος. «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος από την Ταρσόν, πολίτης πόλεως της κηλικίας, όχι ασίμου αλλά εξακουστής. Σε παρακαλώ, δώσ' μου την άδεια να μιλήσω προς τον λαόν». 40. Αφού δε έδωκε χιλίαρχο την άδεια, ο Παύλος εστάθησε στα σκαλοπάτια και έκαμε σημείον δια προ σχυρός προς τον λαόν. Και όταν έγινε πολύ σιωπή και ησυχία, ομίλησε προς αυτούς στην ευραγήνη γλώσσα και είπεν.